Κεφάλον δέλτα, σελίδα 670, στίχη 1 έως 13. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου είναι διάκονοι του Χριστού. 1. Μη μας θεωρείτε λοιπόν αρχηγούς, αλλά έτσι ας μας θεωρεί ο καθένας σας, ως υπηρέτας δηλαδή του Χριστού, και όχι ως οικοδεσπότας, αλλά ως διαχειριστάς των ουρανίων και αγνώστων αληθιών, τας οποία μας απεκάλυψε ο Θεός. 2. Εκείνο δε που υπολείπεται να ζητείτε από τους διαχειριστάς και οικονομου είναι τούτο, να ευρεθεί ο κάθε οικονόμος πιστός και τίμιος στη διαχείρισή του. Τρία. Είμαι λοιπόν και εγώ υπεύθυνο και υπόλογο ενώπιον εκείνου που μου ανέθεσε την οικονομία αυτήν. Δι' αυτό πολύ ολίγων λογαριάζω τον ακριθό από εσά ή από ανθρώπινων δικαστήριων που είναι πρόσκαιρον και αποφάσεις του δύο λίγων καιρών ισχύων. Αλλούτε και εμέ τον ίδιον θεωρώ ως αρμόδιον για να κρίνω τον εαυτόν μου. Τέσσερα. Και δεν θεωρώ ούτε τον εαυτόν μου αρμόδιον για να βγάλω απόφαση εν υπέρ μου ως οικονόμο του Θεού. Διότι δεν μου μαρτυρεί μένη συνείδησης καμίαν ενοχήν, αλλά δεν φτάνει αυτό για να είμαι δικαιωμένο. Ο μόνος δε αρμόδιος για να κρίνει, εάν πράγματι υπήρξα καλός οικονόμος, είναι ο Κύριος. 5 ώστε μη λέγεται ο Παύλος ή ο Απολό ή ο Πέτρος είναι ο καλύτερος. Μην κάνετε δηλαδή καμίαν κρίσιν πρώτου ορισμένου καιρού, με χρυσό ότου έλθει ο Κύριος, ο οποίος θα ρίψει πλήρες φώσεις αυτά που τώρα είναι κρυμμένα εις το σκότος και θα φανερώσει τα σεσωτερικά σκέψει και αποφάσεις των καρδιών. Και τότε, τον έπαιρνων εις τον καθένα θα τον αποδώσει όχι άνθρωπος, αλλά Θεός. 6. Αυτά δε που σας είπα αδελφοί, τα μετέτρεψα ώστε να εφαρμόζουν εις τον εαυτό μου και στον τον απολό προς δική σα. δικοί σας. Δια να μάθετε με το παράδειγμά μας, να μην σχηματίζετε δια των εαυτών σας φρόνημα παραπάνω από εκείνο που είναι γραμμένο και μας παραγγέλει γραφή, για να μην φουσκώνετε και υπερηφανεύεστε ο ένας μαθητής επειδή έχει αρχηγόν και διδάσκαλον αυτόν τον ένα κατά του άλλου μαθητού που έχει αρχηγόν και διδάσκαλων τον άλλον. 7 Ούτε οι μαθητές επιτρέπεται να υπερηφανεύονται, ούτε οι διδάσκαλοι. Διότι και σε των διδάσκαλων ποιος σε θεωρεί καλύτερον και υπεροχότερον από τους άλλους. Άνθρωπος. Όχι όμως ο Θεός. Ποιον δε χάρισμα έχεις το οποίο δεν έλαβες από τον Θεόν. Όλα από τον Θεόν τα έχεις. Εάν δε κάτι που έχεις το έλαβες από τον Θεόν, γιατί καυχάσαι να μην τίποτε. Οκτώ. Τώρα δά πλέον είστε χορτάτη. Τώρα γίνατε πλούσιοι από πνευματικούς θησαυρούς. Χωρίς να έχετε μαζί σας και ημάς τους διδασκάλους σας, κατεκτήσατε μόνοι σας την Βασιλεία των Ουρανών και ήθε να ευασιλεύατε δια να κι εμείς μαζί σας. 9. Ε, Κάθε άλλο όμως παρά Βασιλεία να απολαμβάνομεν εμείς οι Απόστολοι, διότι νομίζω ότι ο Θεός οι μάστους Αποστόλους έδειξε δημοσία και στα μάτια όλων τελευταίου σαν καταδίκους που πρόκειται να θανατωθούν. Διότι γίναμεν θέαμα εις όλων τον κόσμων και εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους, θαυμαζόμενοι μένα από τους αγαθούς, περιφρονούμενοι δε και χλεβαζόμενοι από τους άλλους. 10. Εμείς δε οι Απόστολοι θεωρούμεθα από του απίστου βλάκες και ανόητοι για το όνομα του Χριστού. Σή όμω είστε φρόνιμοι κατά Χριστόν. Εμείς είμεθα ασθενεί και καταδιωκόμεθα από τους ανθρώπους. Εσείς όμως είστε ισχυροί, διότι δεν σα έβρε κανένας πειρασμός. Σή είστε ένδοξοι, Εμεί δε είμεθα άτιμοι και περιφρονημένοι. 11. Μέχρι της ώρας αυτής που σας γράφω, και πεινόμεν και υποφέρομεν αποδίψανε στις περιοδίες μας και δεν έχουμεν αρκετά ρούχα, όταν στο μέσο των ταξιδίων μας καταλαμβανόμεθα έξαφνα από χειμώνα και δεχόμεθα κτυπήματα και κακομεταχειρίσεις και δεν καταστεκόμεθα πουθενά, αλλά διαρκώς φεύγομεν εδώ και εκεί. 12. Και κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Την ώρα που οι απιστούντες στο Ευαγγέλιο μας υβρίζουν και μας περιγελούν, εμείς ευχόμεθα γαθά υπέρ αυτών. Ενώ μας καταδιώκουν, δεικνύομαιν ανοχήν προς τους διώκτας μας. 13. Ενώ μας δυσφυμούν και μας συκοφατούν, απαντώμεν με λόγους γλυκής και παρακλητικούς. Σαν καθάρματα και απόσαρώματα του κόσμου γίναμεν, από σπόγγισμα ακάθαρτον ισταμάτια τα μάτια όλων έως την στιγμήν αυτήν.